Άκουσε, θα δώσουμε τον αγώνα μας να μην φοβόμαστε. Ο, το χειρότερο συνέστημα είναι ο φόβο. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. <Κι> Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Είμαι Ελληνίδα. Oh! Δεν φοβάμαι, δεν μπορεί να με τρομάξει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν δεν φοβόμαστε το φόβο. Ε, δεν θα φοβάται κανεί. Κανεί δεν θα φοβάται. Το λέει η Βαναμπάρμπα, η οποία δηλώνει η Ελληνίδα. Δεν φοβάται αυτή, άρα δεν πρέπει να φοβόσαστε κι εσεί. Κι εμεί έχουμε νικήσει το φόβο επειδή είμαστε Έλληνε. Δεν λέει για όλου μα, αλλά νομίζω μπορούμε να το τραβήξουμε λίγο και να πούμε επειδή είμαστε Έλληνε, δεν φοβόμαστε. Οτιδήποτε ελληνικό είναι ό,τι καλύτερο στον πλανήτη, στο γαλαξία, στο σύμπαν. Εδώ έδωσε συνέντευξη, είπε την Ελληνίδα ότι δεν φοβάτε. Και πρέπει να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, γιατί σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ που περνάει ο τόπο, που έλεγε ο Σιμίτη, χρειάζεται να παραδειγματιζόμαστε και να βρίσκουμε τους πνευματικού ανθρώπου εκείνου που πρέπει να μα καθοδηγήσουν. Άκουσε, θα δώσουμε τον αγώνα μα να μην φοβόμαστε. Ο, το χειρότερο συνέστημα είναι ο φόβο. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Η Ελληνοπούλα! Είμαι μια Ελληνοπούλα, και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου, την πατρίδα, τη γλυκιά μου. Και ο εχθρό αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει Όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω Φάτε, η Francesco από τα πιο predicare suoi compagni saracini Furono bastonati Όλοι έχουμε περάσει δύσκολα, όλοι περνάμε δύσκολα. Μην νομίζετε ότι εμεί είμαστε ε, σε άλλο πλανήτη. Όλοι περνάμε τα άσχημα. Όμω τα άσχημα θα μα κάνουν πιο δυνατούς. σίγουρα. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα τη συνέντευξη. Πέρα από το ότι δεν φοβά την Ελληνίδα κτλ, κτλ., που λέει πρωτότυπα πράγματα. Και όλοι διψάμε, αυτή ειδικά την εποχή, το βλέπω και στα social media και παντού, για πρωτότυπε σκέψει. Και είπε εδώ ότι ε, ε, δεν θα, θα πάνε όλα καλά και δεν πρέπει να φοβόμαστε και γενικώς καταθέτει με αυτό το στόμφο τον πολύ ωραίο στόμφο τόσο περιζήτητο στόμφος και τόσο αναγκαίο στόμφος καταθέτει τα αυτονόητα τα κλισέ που τα έχουμε σκυλοβαρεθεί όλοι και δεν τα λέμε πουθενά παρά μόνο για να στατηριστούμε και να στατηρήσουμε ένα τον άλλον, να στατηριστούμε. Οπότε τα λέει με τέτοιο ύφος και με τέτοια σοβαρότητα η Βάνα Μπάρμα και νιώθει ότι καθοδηγεί και ότι είναι πνευματικό άνθρωπος, οπότε αυτό από μόνο του έχει μια πολύ ιδιαίτερη αξία. Όμως έδωσε και έκανε και πρόταση για το πώ ακριβώς οι Έλληνε πρέπει να πορευθούμε από εδώ και πέρα. Όμω τα άσχημα θα μας κάνουν πιο δυνατούς. Σίγουρα. Και δεν θα μας σκοτώσουν πια. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όλου είναι ότι αν είμαστε Ενωμένοι Έλληνες αυτή τη χρονιά, θα τα καταφέρουμε και το 2021-2022 θα πάνε όλα καλύτερα. Και παραγωγέ καλές και δουλειά θα έχουμε. Απλά τώρα να είμαστε ραγμένοι. Να είμαστε ραγμένοι. Βαλτί, υπερ, Δεν μπορεί να διαιρείται η Ελλάδα στου μη κορονοϊού και στου μη πιστεύοντε και πιστεύοντε. Τώρα να είμαστε ντροπήμοι. Να μην ε, χωριστούμε στου μη πιστεύοντε και μη πιστεύοντε. Δεν πρέπει να γίνει αυτό ο διαχωρισμό. Έχουμε τόσου διαχωρισμού. Μην γίνει άλλο ένα τέτοιου τύπου διαχωρισμό. Έτσι λοιπόν η Βαναμπάρπα έδωσε το ιδεολογικό στίγμα, την κατεύθυνση, το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούμε όλοι οι Έλληνε για να μην φοβόμαστε, ετοιμάζει και μια εκδήλωση στο Καστελόριζο, νομίζω αυτή ήταν και η αφορμή που οι συνάδελφοι από το πρωινάδικο, μεσημεριανάδικο έχει και πολλά πια, ε, την κάλεσαν για να καταθέσει τις απόψεις της θα γίνει μια συνέλευση, συνέλευση ε, μια συναυλία μπορεί να είναι και συνέλευση Τόσο μαχητική που είναι και τέτοιο πολιτικό, λογικό να γίνει το Σαρδάμι και να πάει προ τα εκεί. Θα γίνει μια συνέλευση συναυλία λοιπόν στο Καστελόριζο, θα είναι και ο Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτό έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Βέβαια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα με το Καστελόριζο, το λέει και η ίδια. Αλλά να ακούσουμε πώ το παρουσίασε και τι ακριβώ μήνυμα θέλει να δώσει στου Έλληνε του Καστελόριζου. Τώρα, λοιπόν, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ Σταμάτη τον Κραουνάκη. Όταν ακούσαμε ότι γίνονται όλα αυτά με τους Τούρκους, ο σταμάτη yeah. μου είπε φύγαμε τώρα. Πάμε πόλεμο! Φιλοκερδός, δεν θέλουμε δραχμή. Πάμε! Μαζί με τους s που έχει η Ελλάδα στην Κρήτη. Στο Καστελόριζο. Είμαστε σε πόλεμο. Με έναν εχθρό. Που είναι δεν είναι ο κορονοϊό, είναι Έλληνες τουρκικά. Ευτυχώ! Και δυστυχώ το νησί είναι αστακό αυτή τη στιγμή. Είναι αστακό. Αστακό, αστακό με μαγαρόνια. Αν όμω μα επιτρέψουν και πάμε. Να του βυθίσουμε την αρμάδα για ατελειώνει τελειώνει ιστορία. Τώρα είναι άγρια τα πράγματα και σήμερα που μιλήσαμε. Ο παππού του Αυτιά του ξηγήθηκε άγρια και δεν πάτησε Τούρκο στο νησί. Αλλά νομίζω ότι ο Έλληνα είναι ανίκητο και δυνατό. Οι Έλληνε πεθαίνουν, δεν Και θα εμψυχώσουμε το Καστελόριζο. Ε, Κι εγώ μόνοι μου θα κατεύω, δεν με φοβίζουν ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Ελμάτες Μα εγώ αρχίζω πόλεμο Στους νόμους και στα ίδι ε, Κι εγώ μόνοι μου θα κατεύω Κι άμα πια στο έχουν παλωτίας Είμαι η παραλόγη των λόγικων θα πλήφθη. Τώρα θα του νικήσουμε Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους και ποιες θα Ε, κι εγώ μόνη μου θα κατέβω Κι άμα πια στο εκμαλωτίας Ας είμαι η παραλόγης των λόγικων τα πληθεί και κι εγώ μόνη θα κατέβω Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Μα ό, αρχίζω πόλεμο Ό,τι για να γίνει μπορεί η συναυλία, συνέλευση να μην... Ε... Συμβεί, να μην γίνει, όμως η ίδια θα κατέβει στο Καστελόριζο. Νομίζω αυτή η είδηση από χτες έχει αρχίσει και κάνει το γύρο του κόσμου, το ότι θα κατέβει Βαναμπαρμπα στο Καστελόριζο και έχει αναγκάσει τον Ερντογάν να αναθεωρήσει τα σχέδιά του, να αποσύρει ή να τα πάει λίγο πιο εκεί. Έχει και αέρα βέβαια. Τα πλοία και τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία του στόλου που συνοδεύουν το... Το Orange Race, όπως λέμε, τον έχει αναγκάσει, τον έχει στριμώξει. Είναι μια κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, μεγαλοφύς κίνηση, να στείλει τη Βάνα Μπαρμπα κάτω. Ε, άλλωστε της είχε δώσει και ένα Νόμπελ, ένα Όσκαρ. Ε, θα μπορούσε και Νόμπελ όμως, διότι με αυτά που λέει τώρα, το Όσκαρ είναι λίγο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Οπότε έχουμε αναταραχή, αναδιάταξη δυνάμεων στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο Όπως καταλαβαίνει ο καθένας Με όλα αυτά που θα συμβούν στο Καστελόριζο Κλείνουμε εδώ τα εθνικά θέματα Με την Ελληνίδα που δεν φοβάται Ακριβώς επειδή είναι Ελληνίδα Και με τα υπόλοιπα Που ακούσαμε την Βάνα Μπάρμα Θα τη συναντήσουμε σε λίγο γιατί είπε πολλά στη χθεσινή τη συνέντευξη Έχουμε τον Υπουργό Εργασία Ο κύριο Γιάννη Βρούτση, Ο οποίος έχει να μας πει κάτι πάρα πολύ ευχάρισ να μην αλλοιώνουμε την πραγματικότητα. Καλό είναι να συμμεριζόμαστε ποια είναι η πραγματικότητα και να τοποθετούμαστε στην πράξη τη συγκεκριμένη. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι θα καταργήσω την πανδημία και θα φέρω την ευτυχία. Θα καταργήσω την πανδημία και θα φέρω την ευτυχία. Καταπληκτικό. Ο ο καταργούμε τι πενορίε. Καταργούμε το οκτάωρο. Διαλύεται το πυρήνα του εργατικού δικαίου τη χώρα μα. Μπράβο! Πειράζει. Αυτά έχουν καταργηθεί έτσι και αλλιώ. Στα χαρτιά υπάρχουν. Το άλλο είναι το θέμα που είπε νωρίτερα ότι καταργεί την πανδημία και δεν την καταργεί μόνο, έρχεται και με θετικέ προτάσει. Φέρνει την ευτυχία. Είναι ο Γιάννη Βρούτση. Χθε στη Βουλή μιλούσε για αυτά τα θέματα. Οπότε είναι καταπληκτικά. Όπω λέει και το Άραμπακο Μπακογιάνη, τόσο χορταστικά και τόσο ωραία. Ένα θετικό είναι αυτό που μόλι ακούσαμε από τον Γιάννη Βρούτση, γιατί. Ε, έχουν γίνει, γίνονται έρευνε για τα εμβόλια. Σταμάτησαν βέβαια λίγο. Θα συνεχιστούν, ψάχνουν όλοι το φάρμακο. Έχουμε μέτρα ασφαλεία για τον κορονοϊό και για όλα τα υπόλοιπα και έρχεται ο Γιάννη Βρούτσης άριστο και αυτό τη κυβέρνηση και λέει την καταργώ και φέρνω την ευτυχία να προσέξουμε εγώ γιατί πολλέ δόσει ευτυχία ή μεγάλη δόση ευτυχία δεν φέρνει πάντα την κανονική. Ευτυχία. έχει να πει και άλλη μια είδηση, άλλη μια αλήθεια ο Γιάννης Βρούτσης από το βήμα της Βούλης. Ας δούμε όμως λίγο τα πράγματα πώς είναι, έτσι, για να αποκαταστήσουμε λίγο την πραγματικότητα. Η Ελλάδα παρουσίασε ένα εκρηκτικό ποσό ύφεσης, πρωτόγνω, πρωτοφανές, στο οποίο ευθύνεται η ίδια η κυβέρνηση. Καταπληκτικό. <Φώκος> καταργούμε τις φερορίες, καταργούμε το οκτάωρο Διαλύεται το πυρήνα στο εργατικού δικαίου της χώρας μας Καταπληκτικό Δεν έχω ακούσει κανέναν ιό να πηγαίνει στα μπουζούκια 8 με 12 Και από τις 12 και μετά βγαίνει ο κορονοϊός παγανιά Πανδημία ήταν η χολέρα η πανδημία ήταν η ισπανική γρήπη, όχι αυτό που ζούμε τώρα. Εδώ είναι μια Ελληνίδα που επίση δεν φοβάται. Από την Αλεξάνδροπολη την εντόπισε η κάμερα και όπω όλοι ξέρετε, αυτού του τύπου οι Έλληνε, σχεδόν όλοι οι Έλληνε, μόλι δούνε κάμερα έχουν να πούνε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Εδώ ακούσαμε την κυρία να λέει ότι αυτό που ζούμε εδώ δεν είναι πανδημία. Η πανδημία ήταν η χολέρα κάποτε, η ελληνοσία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στο επόμενο Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο που θα γίνει, θα πάει η κυρία να καταθέσει τι απόψει τη διότι γνωρίζει και έχει στοιχεία για το αν ήταν η χολέρα πανδημία ενώ δεν έχει στοιχεία ή έχει επίσης στοιχεία για το αν είναι ή δεν είναι πανδημία αυτό που μας λένε κάποιοι άλλοι ειδικοί που έχουν φάει και τα χρόνια τους στα θρανία και λέγονται λιμοξιολόγοι, επιστήμονες, όχι μόνο σε μία χώρα, σε όλο τον πλανήτη. Δεν ισχύουν αυτά που λένε αυτοί, δεν ξέρουν. Ξέρει η κυρία από την Αλεξανδρούπολη. Μπορεί να ζει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά έχει πληροφόρηση: ξέρει ακριβώ τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη και μπορεί να κάνει και ε, του συσχετισμούς του ιστορικού. Τι ακριβώ ήταν πανδημία, τι δεν ήταν. Για τη χολέρα, ευτυχώ παραδέχθηκε και η ίδια ότι ήταν, άρα ήτανε για τούτο εδώ που δεν παραδέχεται δεν είναι περιμένουμε ανακοίνωση από την Αλεξανδρόπολη για το τι ακριβώς είναι αυτό που γίνεται μέχρι τότε να γυρίσουμε λίγο στα εθνικά γιατί μου έχει κάτσει εικόνα ότι θα πάει η Βαναμπάρμπα δεν φοβά την Ελληνίδα και θα πάει εκεί ανεξαρτήτως τι θα γίνει ούτε τις τουρκικές αρμάδες τίποτα από όλα αυτά θα γίνει συνέλευση, συναυλία ή δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει εκεί ε, και μ, δεν υπάρχει λόγος να γίνει όλο αυτό θέλω να τη πω διότι όπω θα ακούσουμε τώρα, τώρα από υπουργό, πρώτο και όχι τυχαίο, δεν είναι βέβαια το θέμα τη αρμοδιότητάς του, αλλά τοποθετείται μόνο για αυτά τα θέματα. Όπω θα ακούσουμε τώρα από τον υπουργό, δεν έχει γίνει και τίποτα ιδιαίτερο εκεί, άρα δεν κινδυνεύει το Καστελόριζο, άρα δεν χρειάζεται να πάει Βάνα Μπάρμπα εκεί. Είναι ο Μάκη Βόρτη. Κάνει ή δεν κάνει έρευνε. Η έννοια τώρα τη έρευνα. Συστικά έχει... μα απαντήσετε, κάνει ή δεν κάνει. Η πρώτα πρώτα πολλά. Ένα μήνυμα τη κυβέρνηση είναι ότι δεν κάνει. Προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ πάμε σε ακόμα Τότε λίγο. Τότε γιατί φωνάζουμε. Άμα δεν κάνει τίποτα, τι μα πειράζει. Επαναλαμβάνω. Γιατί το γεγονό ότι είναι ένα ερευνητικό πλοίο μαζί με το σύνολο του στόλου, προφανώ αυτό αποτελεί προκλητική ενέργεια. Μάλιστα. Η οποία συνδυαζόμενη με τι προκλητικέ δηλώσει που. παραβιάζει διακόκαν, κυριαρχικά μα δικαιώματα. Ακούστε. Την περιοχή που βρίσκεται ή όχι. Δηλώνει ότι θα παραβιάσει και α το πω, διατάσσεται ώστε να μπορεί να παραβιάσει. Μάλιστα. Αλλά μέχρι στιγμή. Δεν έχει διαπιστωθεί τέτοια παραβίαση. Δεν έχει γίνει κάτι, το λέει ο Τα Βορύδης. Θα το έλεγε μα ήτανε, γιατί ειδικά για τέτοια θέματα πατρίδας έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά εδώ Τσεκουράτα τα είπε πάρα πολύ καλά, ότι δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο, οπότε δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την αναστάτωση στην ευρύτερη ανατολική ε, Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και κυρίω δεν καταλαβαίνω τι κινήσει τη Βάνα Μπάρμπα. Πρέπει να εξηγηθούν ίσω με κάποιο άλλο φίλτρο ή κίνητρο, δεν τα ξέρουμε κιόλα. Οπότε δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Να γυρίσουμε πάλι στα φιλεργατικά τη κυβέρνηση. Είναι πάρα πολλά τα φιλεργατικά, είναι μόνο φιλεργατικέ κινήσει, διατάξει και η αντίληψη που διέπει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι φιλεργατική. Αποδεικνύεται από αυτά που λέει όποτε μιλάει στη Βουλή. Ευτυχώ μίλησε χθε ο Γιάννη Βρούτση. Ερχόμαστε εμείς και προσθέτουμε 10 νέε σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ εργαζομένων, ανέργων, στήριξης αγοράς εργασίας. Μπράβο. Παρεμβάσεις οι οποίες κρίνονται σημαντικές. Είναι παρεμβάσεις όπως είναι η επέκταση των συμβάσεων εργασίας στους κλάδους εστίασης, ακτοπλοείας, αεροπλοείας, μεταφορών, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και τον Οκτώβριο. Ναι, στηρίζουμε... Το κρίσιμο αυτό κλάδο, τους κρίσιμους αυτούς κλάδους που πράγματι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον τους στηρίζουμε με τα 534 34 ευρώ Καταπληκτικό Ναι, με τα 534 34 ευρώ Μπράβο Φρατέ βόλτα του Το στηρίζουμε με τα 534 ευρώ. σου λαβία Ναι, με τα 5, ευρώ. Έτσι και με ποσό, συγκεκριμένο βοηθάει την ανέχεια, τη φτώχεια, την εργασία, την απειλή τη ανεργία. Αυτή η κυβέρνηση. Το λέει Καμαρώνη, το είπε στη Βουλή. Με 534. Δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει όλοι αυτοί που έπρεπε να τα έχουν πάρει, γιατί ακόμη το δώρο Πάσχα δεν έχει δοθεί. Και άκουγα συζητάνε και για το δώρο Χριστουγέννων με κάτι ψηλό περικοπούλε, λόγω του ότι ήταν η καραντίνα και κ.κ. Μα θα πολύ ωραία που χάνεσαι με στι λεπτομέρειε και τελικά δεν βρίσκεις δίκιο πουθενά. Μήνυμα εδώ, ο Σάκης, ακροατή, γιατί ρε μάγκα κομμουνιστή τη δεκάρα, που, που τελικά η επιστήμη έχει πάει. Έτσι, φωτό μπροστά και εμεί οι βλαμμένοι την αμφισβητούμε. Θαυμαστικό. Εμεί που δεν γουστάρουμε τι πολυεθνικές να πλουτίζουν ει βάρο, είμαστε de facto ψεκασμένοι και δεξί. Προτείνω να πα για εθελοντή, γιατί δεν πα, ρε, επιστήμονα, τρία ερωτηματικά. Άιση χτύρ, πια τρει τέλειε. Περίπου κατάλαβα τι θέλει να πει ο Σάκη. Δεν έχω τη διάθεση να απαντήσω, γιατί έχουμε άλλα θέματα. Το καταλαβαίνω καθένα. Είναι λίγο βαριά ατμόσφαιρα. Και τα όσα είπε η Βάνα και μετά όσα είπε και με τα όσα είπε ο Βρούτσι, θελήσαμε έτσι να, ξεχωρι... να ξεκινήσουμε σήμερα. Ε, η Μόργα, βεβαίω, είναι όχι μόνο στην Ελλάδα θέμα, αλλά και στην Ευρώπη και διεθνώ είναι λογικό. Είναι εκεί στραμμένα τα φώτα, στι σκέψει κυβερνητικέ από το πρωί, ανακοινώσει σε λίγο, αλλά και το απόγευμα. Πάνε εκεί τα κλιμάκια. Για άλλη μια φορά το προσφυγικό έρχεται στην ε, επιφάνεια. Ποτέ δεν είχε φύγει, δεν μπορεί να φύγει ένα τέτοιο θέμα. Να ακούσουμε λίγο τη συνάδελφο από το site ε, στο νησί. Εκεί στη Μητυλίνη, πολύ καλό site, κάνουν καλή δουλειά. Είναι μια δημοσιογράφος και έχει πάει τώρα το πρωί, καταγράφει αυτά που βλέπει. Εδώ, αυτό είναι φοβερό, είναι η πτέρυγα των ανηλίκων. Η πτέρυγα που μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε μπει μέσα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, έχει καεί εντελώ. Πολλέ γυναίκες με παιδιά δεν ξέρουν τι να μα είπαν ότι έχουν καεί όλα τους τα υπάρχοντα εδώ αυτές οι σκηνές που βλέπετε ίσως είναι και οι μοναδικές που η safe zone κατά τα άλλα εδώ καμένη και αυτοί ολοσχερός mm -hmm. μέσα στα καμένα τα παιδιά ψάχνουν. ψάχνουν μέσα μήπως βρούνε τίποτα από τα πράγματά τους αλλά χωρίς πολλές ελπίδες βλέπετε και εσείς οι ίδιοι πως είναι η κατάσταση all finish, all finish. Μουριό πρόβλεμ, πρόβλεμ, πρόβλεμ, πρόβλεμ, πρόβλεμ Δεν ξέρω ποιο έβαλε τη φωτιά, οι ειδήσει λένε ότι την έβαλαν οι ίδιοι πρόσφυγες Υπονοούμενα λένε για άλλα προβοκάτσεις και και και. Δεν έχει νόημα τόσο και δεν μπορεί και κάποιος από εδώ μακριά να βγάλει τέτοια συμπεράσματα αυτά θα τα βγάλουν οι ειδικοί αν τα βγάλουν δεν νομίζω να έχει και ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης παντού στον κόσμο και σε κάθε εποχή καταγράφονται αναταραχές, φωτιές και καταστροφές, το ξέρουμε οι φυλακισμένοι κάνουν αυτό που θα έκανε κάθε άνθρωπος εξεγείρονται, εξεγείρονται αυτό έκαναν και έχουν ξανακάνει και στην Μόρια και παντού. Θέλουν να κάψουν τη φυλακή του, να καταστρέψουν το σειρματόπλεγμα που του κλείνει γύρω-γύρω. Θέλουν να δείξουν σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχουν και το πιο εύκολο είναι να το δείξουν αυτό με φασαρία. Γιατί κανεί δεν κοιτάει αν δεν γίνει κάποια φασαρία σε τέτοιε περιπτώσει, σε τέτοια στρατόπεδα, σε τέτοιε φυλακέ. Πρώτη είδηση είναι σε όλα τα μέσα και στα διεθνή και κυρίω στα ευρωπαϊκά. Λογικό. Η Ευρώπη ανησυχεί γιατί τη καταστρέφονται τα στρατόπεδα συγκέντρωση που τόσο αγάπησε και αγαπά και χτίζει με μοναδική ευκολία. Τα στρατόπεδα που τόσο ταιριάζουν στη φιλοσοφία της, της Ευρώπης και την αισθητική της. Της Ευρώπης πάλι. Ανησυχεί η Ευρώπη και ταράζεται γιατί τώρα που κάγει ο καταβλισμός αποκαλύπτεται η φρίκη. Για άλλη μια φορά αποκαλύπτεται ξανά αυτό που είχε κρύψει μέσα στη Μόρια. 13.000, 12.700 νομίζω, ένα τέτοιο νούμερο ακούγεται. 13.000 κοντρικά άνθρωποι πίσω από το σειρματόπλεγμα. Κυνηγημένοι, βασανισμένοι από και φτώχεια. Που και η Ευρώπη προκάλεσε στι χώρε των προσφύγων, όταν αυτοί κατοικούσαν εκεί αμέριμνοι, ανυποψία για το τι ακριβώ του περιμένει. Και τώρα ανησυχεί αυτή η Ευρώπη, φυλακισμένη τη, αντί να κάτσουν μέσα στη βρωμιά, τη λάσπη, το κρύο και τη μιζέρια που η ίδια η Ευρώπη του εξασφάλισε, ξεσηκώνονται και ζητάνε αέρα. Μαζί με την Ευρώπη αντιδρούν και άλλοι, οι έγκλειστοι, οι κάτοικοι της Λέσβου. Γιατί και αυτοί, κατά μία έννοια, είναι πάλι εξαιτία τη Ευρώπη και των πολιτικών για τον άνθρωπο, όπως λανσάρονται στα συνέδρια ή στις διασκέψεις κορυφής. Ε, πολλοί από αυτούς, έβλεπα και στα site, κάτω από τα βίντεο, τα σχόλιά τους, πολλοί από αυτούς, ως γνήσι καθαρόμοι βρωμόψυχοι φασίστες, φώναζαν χθε, να καούν όλοι οι πρόσφυγες. Έβλεπαν δηλαδή αυτή την τεράστια φωτιά και τον, τεράστι... και τον πολύ δυνατό αέρα που έπνεε στην περιοχή, που έκαψε τα πάντα. Και ήταν απ' έξω και φώναζαν αυτό να καούν ή έγραφαν στα social media να καούν τώρα, ευκαιρία είναι να καούν, 13.000 άνθρωποι ή να φύγουν με μία και να μην γυρίσουν ποτέ. Κάποιοι από αυτούς, σύμφωνα με δεν το έχω δει, πέταγαν και πέτρες τους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φύγουν επειδή η φωτιά τους ακολουθούσε. Και με το χθεσινό περιστατικό στη Μόρια, ξανατέθηκε διαχωριστική γραμμή. Για άλλη μια φορά, το έχουμε ζήσει πολλέ φορέ. Όλοι όσοι μιλάμε για δικαιώματα, για ανθρώπινε συνθήκε διαβίωση, για την ίδια τη ζωή των προσφύγων, των μωρών του, των ηλικιωμένων, των αρρώστων και ξεριζωμένων, από τη μία, και των κάθε λογή φασιστών, ελεηνών καθαρμάτων που και φων, φώναζαν και φωνάζουν να καούν όλοι για να καθαρίσει το νησί. Προφανώ, αυτοί που κάνουν το δεύτερο θέλουν να μυρίζουν μόνο τη δική του βρώμα. Είναι δύο κατηγορίε. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε και αποδεικνύεται και στα social media σήμερα εδώ και στην Αθήνα: αυτοί που ντρέπονται και αυτοί που χαίρονται. Στην πρώτη ανήκω και φαντάζομαι και πάρα πολλοί κόσμοι, και ξέρω ότι ανήκει πάρα πολλοί κόσμοι. Αλλά είναι και πολύ ισχυρή η δεύτερη κατηγορία. Τη η χαίρομαι Χάσμα Αγεφύρωτο. Ευτυχώ. Και σε αυτού που λένε να του πάρετε σπίτια σα, αυτού του πρόσφυγε, κάποια στιγμή μπορεί και να του πάρουμε. Εσά ποτέ. Σε όποια κατάσταση και να σα. Δούμε. Υπάρχουν υπεύθυνοι βέβαια, για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί. Υπεύθυνοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα ιερό και κανένα όσιο. Στην αρχή του καταδίκασαν σε φτώχεια, αφού του έκλεψαν τον πλούτο. Μετά του καταδίκασαν σε βοβαρδισμό με τα υπερχητικά αεροσκάφη του να ρίχνουν του πυράβλους μέσα στα σπίτια του, ισοπαίδωσαν τι πόλεις, πόλεις που ζούσαν, τα χωριά του και κατέστρεψαν ό,τι δίκτυο υπήρχε. Νερού, ρεύματο. Αυτή ήταν η πρώτη καταδίκη. Η δεύτερη καταδίκη. Είναι όταν του καταδίκασαν οι Ευρώπη και οι άλλοι οργανισμοί σε προσφυγιά, σε χιλιόμετρα ποδαρόδρομου με του μπόγου και τα μωρά στην αγκαλιά, έρμεα των εμπόρων που οι ίδιοι χρηματοδοτούσαν. Τρίτη καταδίκη ήταν αυτή σε πνιγμό, αυτή ήταν κανονική καταδίκη, σε πνιγμό στο Αιγαίο. Ακόμη και μωρά παιδιά. Και του έκαναν και φωτογραφία στη συνέχεια, οι ίδιοι, για να συγκινούνται όταν θέλουν να φωτογραφίζονται συγκινημένοι, για να αποδείξουν ότι έχουν αισθήματα και μπορούν να καταλάβουν την αγωνία του ανθρώπου. Κατά δίκη τέταρτη στη συνέχεια, του καταδίκασαν σε εγκλεισμό στο στρατόπεδο που οι ίδιοι χρηματοδοτούν. Για άλλη μια φορά χρηματοδοτούν. Και σαν να μην έφταναν αυτά, του καταδίκασαν και ισόβια στην ανέχεια, στο διωγμό και το μόνιμο κυνηγητό. Πεχνιδάκι στα χέρια του είναι οι άνθρωποι. Παιχνιδάκι του κάθε ΝΑΤΟ, τη κάθε Ευρωπαϊκή Ένωση, του κάθε κερδοσκόπου, του κάθε δουλέμπορα, τη κάθε Μικείο. Και πιστεύει εσύ, τώρα που ακού, ότι αύριο με την ίδια ευκολία δεν θα κάνουν και σε ένα παιχνιδάκι όταν το συμφέρον του αυτό θελήσει. Δες τι μεθοδεύουν αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή, λόγω τεραστίων συμφερόντων στο Αιγαίο. Δεν είσαι στη μεριά τους, πάρ' το χαμπάρι. Είσαι στη μεριά του πρόσφυγα. Απλά δεν έχει έρθει ακόμη σειρά σου. <σχειά> E Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Για το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη Που πήγε πέρα στις Βαντιλώνας στο μετερίζει Για να κυρίξει την ανθρωπιά την καλοσύνη Μα του περάσανε καλκαί σαρακίν Για το δικό του Θεό, το κόσμο το αδικό Σε ένα Σουλτάνο μπροστά, το μπαν καταδικό Όλοι είναι αυτός La vez más, que yo Francisco esquina en aficadillo y Quirigma, la que Francisco parlo, ε, το ακούσαμε στην αρχή με Μπραντουάρτη, αυτό το πολύ ωραίο Ιταλικό τραγούδι, και στη συνέχεια μαζί με τον Λαβρέντι Μαχερίτσα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. 2, 11, 10, 80, 80. Για λόγια αγάπη, σαν αυτό που στέλνει ο Παναγιώτης, Το βλέπω εδώ μπροστά μου. Γκρέικι, λε ψόφα. Έτσι μου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά, να σε καλά. Έτσι πάντα να έχει αυτά στο μυαλό σου για να είσαι δυστυχισμένο όπω σου αξίζει πραγματικά. Mail, radio.parapolitical.gr Ό,τι μήνυμα στέλνετε, σαν του Παναγιώτη, το βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Το τηλέφωνο το είπαμε, το είπαμε. Μα ακούτε και στο site, το επίσημο, ελληνοφρένια.net.gr και αμέσω μετά σε κονσέρβα ηχογραφημένου. Μα ακούτε και ζωντανά και στο YouTube, ελληνοφρένια official. Από κάτω έχει και live chat. Βγάλτε εκεί τα εσωψυχά σα, μην πω τίποτα άλλο. Μα ακούτε και από το σφε... Facebook. Facebook. Από το Facebook απευθεία αυτή την. Ωραία, πανέργεια τη χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, να ξαναμπόλει μια το τηλέφωνο, το 80 ε, Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διευθύνσει. Έλα μόνο η μαύρη χείρα ανωμαρί τι κάνει. <χαι> έλα, <χαι> αυτό είναι τιμητικό, για πε. <χαι> να σου πω η αναμαλία σου δεν μετριέται σε κιλά. Ένα μετριε σε τόνο. Έχει πολλού τόνου αναμαλία πάνω. Σου. Να σου πω τώρα που θα βγει το εμβόλιο που θα το κάνει, στα κολομάρια ή στον μπράτσο. <χαι> στον πράσω γιατί. Στα κολομέρια. Να έχω τη χαρά τι μου τότε και κάποιο. Γι' ε, αυτό σου λέω σαν ανάμενο. Όλο αυτό είναι το κανονικό. Στον <χαι> μπράτσο <χαι> <χαι> <χαι> <χαι> το κάνω τώρα. Γιατί είναι στον μπράτσο <χαι> <χαι> το κανονικό, όχι. Στα κολομέρια κάνουμε μόνο σε ενέση. Στα κολομέ, έννοια. Στα κολομέρια και θα του πω μετά. Α, δώσε και φιλιά στα κολομέρια. Α, στα κολομέρια το καλάχιστα είστε γιατί χαρά, ε Έχω Είχε. την ευκαιρία και δεν θα την αρπάξω, όχι, αγάπη μου. τώρα μου, κάτι να αρχίσουμε με τα τετριμένα. Καλώς μα ήρθατε, καλή τύχη. Άι, παρακάτω. Λοιπόν, α πούμε να σε δούμε, ήθελα να ρωτήσω, ε, πρέπει να κλείσουμε θέση. Ναι, ναι, ναι. Α, πού τα κλείνουμε αυτά, στο viva.gr Έχει ίντερνετ, τα ξέρει. Ναι, δεν τα ξέρω, θα, θα το κάνει φίλη μου όμω. Μην ναι, στη φίλη σου Ό, δεν είναι δύσκολο, απλά θέλει ίντερνετ, τώρα δεν, δεν γίνεται αλλιώ. Ωραία, εντάξει, εντάξει, απλά δεν το ξέρω. Είναι τώρα τι γίνεται. Πεθαίνει ένα από κορονοϊό και το κάνουμε θέμα τη ημέρα. Δεν μα λένε πόσοι πεθαίνουν από καρκίνο, πόσοι πεθαίνουν από κεφαλικά, ε. πόσοι πεθαίνουν από εφράγματα, πόσοι, πόσοι αυτοκτονούν, να κάνουν μια σύγκριση. Τώρα πεθαίνει κάποιο. Είναι το είδηση τη ημέρα. Ναι, συγγνώμη που υπάρχει και μια πανδημία. Δεν θα ενοχλήσουμε. Συγγνώμη, δεν μπορείτε να αφήσετε αυτέ τι ιδέες μακρονήσου και ρίτσο και τέτοια να ασχοληθείτε με Έλατε, έλατε, για πες ε, όπως το Big Brother Όχι Βαράρεση. Αν ένιωσε λιγούρα ή μπαλατσινού εχθέ, δεν μα έχετε πει. Τι έφαγε μετά, Δεν είχα ακούσει για λιγούρα χθεσινή. Η πρημέρα ήταν η λιγούρα. Ε, ναι, αυτό λέω τώρα. Δεν έχω μάθει τώρα εντωμεταξύ. Δεν ξέρει τώρα μήπω έχει τίποτα. Έγκυο είναι τώρα να έχει αλάδες Να είναι φάση που νιστάζει τώρα. Στο πρώτο τρίμηνο νιστάζει η γυναίκα. Ναι, και τι τρώει. Ε... Αυτά πρέπει να τα μάθουμε, ρε Αποστολή. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Τι να σου πω, ρε παιδάκι, με φαίνει σε δύσκολη θέση. Και εμεί αυτά θεωρούμε ότι τα σημαντικά, μα επιχρεώνουν οι εξελίξει. Δεν μου λες την παράστασή σου τουλάχιστον θα τα πεις αυτά Όλα Ή θα τα κρύψεις Όλα όλα όλα όλα Α, Εντάξει την πέμπτη έτσι Θα αρθείς Δεν ξέρω αν θα μπορέσω Ε τότε τι σε νοιάζει ρε μαλαίκα Ε αφού είμαι μαλ... Εσύ δεν το πες Α ναι το γελίο ξεκάρφο με το Πόπολο δεν το σχολιάσατε. Μου ο, Κυρια... ο, ο, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη του Κυριάκου βρέθηκε στον Νεύρο το παιδί. Λε και δεν έχουμε πάει όλοι φαντάροι και δεν, λες και δεν ξέρουμε πώ περνάνε οι γόνοι αυτών των οικογενειών. Αφενός αφετέρου, στον Νεύρο πέραν το ότι είναι μακριά έχει τι πιο βυσματικέ θέσει. Αλλά πέρα από αυτή Όχι αυτή μόνο, του. αλλά αν θε βυσματική θέση εκεί θα τη βρει. Σωστό, δεν το ξέρω. Άμα... Δεν λέω ότι θέλει το παιδί να είναι βυσμα. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή το, το, το, το Δηλαδή το, το ξεκάρφωμα, το, το, το, το. τι να πω, δηλαδή θυμώνω τόσο πολύ που δεν βρίσκω τα λόγια πια. Και το... βγαίνει μετά ο άλλο ο Γλίτσα, ο Νανογιλέκο, να πήγε χαιρητήριε στο γόρνο που πήγε παραμεθόριο. Ναι, ναι, ναι. <συσχεσίλυν> που μιλάμε τώρα θυμώνω τόσο πολύ που ξεπερνάνε <συσχεσίλυν> το λαό για τόσο ηλίθιο. Οπότε προφανώ πρέπει να είναι ηλίθιο ο λαό για να ψηφίζει τέτοια σούργελα. Που θυμώνω, δηλαδή πραγματικά θυμώνω τόσο πολύ, δηλαδή, δεν βρίσκω λόγια να δεδομένων. Έλα. Έλα. Εμεί εδώ στη γειτονιά πέσαμε από τα σύννεφα. Ήταν τόσο καλό που θα φροκάνε, αλλά δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Δεν είχε δώσει δικαιώματα. Δεν είχε, δεν είχε, δεν είχε. Μια φορά ρε παιδάκι μου να έχει δώσει δικαιώματα δεν μα, υπάρχει μα, αυτή μα, η γειτονιά. Τι σκατογειτονιά είναι, είναι. είναι. κανεί δεν προσέχει τίποτα. Πα... Μια φορά να έχει δώσει δικαιώματα και να πει ρε παιδί μου. Ορίστε, ναι. να φαινόταν, ήταν φω φανάρι. Φαινόταν. Ότι, ότι, ότι η σκουπιδήλα ε? ανάβλιζε, μύριζε. Δεν είχε, δεν είχε, σου λέω εγώ να πέσει. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τα γκούπα που ακού είναι από τη δικιά μου τη γειτονιά, όλοι ένα μετά τον άλλον. Να σου πω αυτό ο μάτσο που το παίζει και άντρα, ο με τα χάλια πρέπει να είναι γιος αυτού του που διαδηλώνει για τη Μακεδονία την ίδια κολόφάτσα δεν έχουν, αυτό ας πούμε θα δίνουν τον κόλο του. Ίδιους δεν είναι Αν κρίνω που τον κόλο η ίδια φάτσα έχει να Η ίδια φάτσα, η ίδια φάτσα. Είναι τεριαστό με τον κόλο αυτό. Άκουσε, θα δώσουμε τον αγώνα μας να μην φοβόμαστε. Ο, το χειρότερο συνέστημα είναι ο φόβο. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Δεν φοβάμαι. Δεν μπορεί να με τρομάξει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν θα φοβάτε κανείς. Νόμος. Αφού δεν φοβάται η Βάνα, δεν θα φοβάτε. Κανείς, κάποια μηνύματα από τα social media τώρα που μεταδίδεται την εκπομπή, δεν τα διαβάζω, δεν προλαβαίνω, εγώ κοίτα μόνο τα στο παραπολιτικά εδώ τι έρχεται, αλλά μου τα στέλνει η υπηρεσία, λέει ο Κώστας δεν θα πω το επίθετο, ωραίότερη η ώρα μου όταν δούλευα το ταξί μου, τώρα πια είμαι συνταξίουχος. Εδώ και δύο χρόνια δεν υπάρχει εκπομπή που να μην την έχω ακούσει. Καλή συνέχεια με υγεία. Αυτό είναι ένα καλό σχόλιο. Δεν τα πολύ συμπαθούμε τα καλά, τα εκτιμούμε, σα ευχαριστούμε, αλλά εμεί θέλουμε τα άλλα. Λέει: Είμαστε όλοι η Ρούλα. Είμαστε όλοι άνθρωποι, μαύροι άσποι, πρόσφυγε, μετανάστες σε όλου αξίζει να ζουν με αξιοπρέπεια. Τόσο αυτονόητο, αλλά τόσο βαρύ αυτή την εποχή, και δεν πολύ ακούγεται. Και ε, ένα άλλο, ο Γιώργο, λέει: Δύο χρόνια έζησα τη δυστυχία στη Μόργια που εργαζόμουν για 5-45 ευρώ. Πείτε τα, μου λέει. Ε, αυτά από τους ε, φίλους και τους ζήτησα από την υπηρεσία να μας, ε, ε, φέρουνε, ε, να μας φέρουν και άλλα μηνύματα από αυτά που βρίζουν και μου στείλε κάτι χαζά, δεν μου αρέσουν δεν είναι πολύ βρίσιμο όπως αυτό εδώ του άλλου του κυρίου εδώ, του Παναγιώτη που έλεγε ε, γραϊκή λεψόφα και τέτοια Οπότε κάντε κάτι εσείς που διαφωνείτε, είστε πολλοί, είστε πάρα πολλοί, δεν θα πω πλειοψηφία, όχι δεν είστε, αλλά είστε πάρα πολλοί και κάντε και φασαρία δυσανάλογη με το μέγεθός σας, γιατί αυτό το κάνουν συνήθως οι τενεκέδες, οι άδικοι κυρίως. Οπότε στείλτε κάνα μήνυμα να έχουμε ή πάρτε μέσα στο 211-1080-880 για να εκφραστείτε τώρα κάτι που όλου μα ενώνει, Ιβάννα Μπαρμπά. Και θέλω να σα πω σε κάτι άλλο. Θέλω να σου πάω μια δική σου πρωτοβουλία, mm -hmm. σε μια συναυλία που ετοιμάζεται στο Καστελόριζο και να μάθατε ναι. το γίνει ακριβώς... Θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, καταρχά σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ε, και θα ήθελα να πω για το Καστελόριζο ότι είναι το κανάλι... το κανάλι... Δεν πειράζει... Το νησί που μας είχε δώσει το οσκάρ το μετεραννέο. Εγώ χρωστάω σε αυτό το κανάλι. Mm. Εγώ χρωστάω σε αυτό το κανάλι. Σε σ αυτό το νησί. Καλά, ενήλικια <laughs> <δε. laughs> Εσύ είναι τελικά το Κατελόριζο. ότι είναι κανάλι. Γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η μεγάλη βαβούρα να το πάρει ο Ερντογάν, να μην το πάρει ο Ερντογάν, το κρατάμε εμεί και δημιουργεί όλα αυτά τα θέματα στην Μεσόγειο. Φεύγουμε από αυτό το κανάλι, το Κατελόριζο, και πάμε σε ένα άλλο κανάλι. Εσά στο lockdown που σας σα βρήκε, ήσασταν εδώ. Ήμουν Αθήνα, αλλά μετά είχα πάει κατέβει κάτω στην Μήκονο. Δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί δεν είχε καθόλου Έλληνε. Είναι ένα άλλο κράτο. Ξέρετε, το χρήμα διαφθείρει του ανθρώπου. Και το νησί έχει αλλάξει Δεν είναι το νησί που ξέραμε εμείς κάποτε ε, Μπορεί να βγάζεις λεφτά Αλλά τι να το κάνεις Άμα δεν βλέπωσαν Έλληνες στον δρόμο Πάρ' το Μύκονο δεν έχουμε ζωή Το νησί έχει αλλάξει Δεν είναι το νησί που ξέραμε εμείς κάποτε Κράτα το κερινό στεریم. Επιστάζουμε, το χρήμα διαφθείρει του ανθρώπου. Είναι μόνο ότι λέει ότι το χρήμα διαφθείρει τους ανθρώπους Βάζει το ξέρετε μπροστά αυτά Τα κάνει και ο Τσίπρας Έλεγε κάτι αυτονόητο Θυμάμαι να λέει σε μια συνέντευξη Ξέρετε η οικονομία είναι ένα θέμα ψυχολογίας Έλεγε ο Τσίπρας στο, στη Θεσσαλονίκη πάνω Στο Βελίδιο με ύφος Έτσι λοιπόν εδώ και η Μπάρμπα Λέει ξέρετε το χρήμα διαφθείρει του ανθρώπου. Λέει κάτι πάρα πολύ κλασικό μια αλήθεια που την ξέρουν όλοι και την έχουμε πει χιλιάδε φορέ στη ζωή μα, τόσο που δεν την ξαναλέμε πια γιατί δεν έχει νόημα να ακούγεται και το λένε με βαθιστόχα στο ύφο. Εδώ όμω από τη Βάνα Μπάρμπα που όλου μα ενώνει, δεν θα πω το υπόλοιπο γιατί λείπει Αποστόλη. Μπορεί να το πούμε αύριο να το ακουστεί την Πέμπτη. Αλλά Αποστόλη θα ακούσουμε τώρα από το λαό. Πού είσαι, Νικόλο, Πεδώ, Αποστόλη. Θέλω να μου να πάρει θέση τώρα να τοποθετηθεί από το μικρού τη στην την Παρασκευή. Oh. δηλαδή ότι αυτό σκατά που βλέπουμε στο Big Brother και. Model και ότι είμαστε πολύ μακριά σαν κοινωνία από αυτές τις μαλακίες. Γιατί από άλλη κοινωνία βγήκαν αυτά. Ναι, ε, ναι αυτό λέω και εγώ. Γιατί σαν Άρα... όλοι να τα φάνε ότι καλά δεν υπάρχει, ήταν ένας. Όχι, καλά κάνουν ένα τα φάνε, δεν έχω αντίρρηση. Πρέπει να το φάνε για τον πού έπαιγα, αλλά πίναλα είναι έτσι καιλιό και μόνο ειναι ετσι και μονο που ασχολουσε τόσο με τη άστο. Ε, ακόμα το θέμα είναι ότι δεν κόψαν αυτό και έπαψε να υπάρχει το είδος. Το θέμα είναι ο κάθε μην διαφημίζει αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα, την άλλη μέρα, πόσο τηλεθέαση έκανε. Δεν έχω ιδέα. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι. Τις επόμενε μέρε, πήγε η τηλεθέαση από το 30 στο 3? Εκεί ναι, να πω εντάξει, Είχα. ναι, το καταδικάσαμε, Είχα. μπράβο, έμπρακτα κάναμε και κάτι. Αν αγάπη μου γλυκά του δίνει 30, 30 και 40 χρόνια, τι θε μετά. Να Κοίτα, ας άμα βάλουμε ένα 5% των εκλογών και ας μα και ένα 15% πε γύρω γύρω σκεφτόμενο ανθρώπου. Από άλλου χώρους μαθαίνετε πόλη από 80%, ώρα. είναι και 10% για χιλιάδες στα χωριά, 70%, νομίζω ότι είναι από το κοινό του Big δεν είναι μακριά. Ναι! Έλα, αποστολή! Έλα! Να σου πω, ρε. είναι καλά αυτό. Δηλαδή, μας λέει ότι θα ανοίγουν αυτό τα τρευλιζάρι κατά με το μεσημέρι και μας βάζει τον άδον για να πετάει τα ρούχα του. Συγχαμμένο λίγο, είναι αποκριστικό το θέμα, ε! ε Φίλε, τρώμε κιόλα μεσημεριά. Μα τι ώρα τρώτε κι εσείς. μια μισή ώρα τρώτε, τι είστε, είναι τι το χέρι. Αν ξυπνάτε 4,5 το πρωί, δε μια μισή ώρα πρέπει να φά. Γιατί ξυπνά 4,5 η μου, έχει κάνει δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όχι, ρε μεγαλένει η δουλειά μου τέτοια. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Α, κολόμπαρο? Όχι, όχι, όχι. Πόρτα, τι? Ο ναυτικός, δεν είπαμε, ο ναυτικό. Ναύτι, τι ώρα ξυπνάει, Κούτα, τι ώρα ξυπνάει. Είχε δει την αλήξη στο ναυτικό μέσα σακούλα, κάτω από τα μάτια. Τι ωραία να θε που ξυπνάτε. Τι να κάνω, ρε φίλε, τα μπάει, τι να κάνω. Άφηξε το λιμάνι, εκείνη την ώρα φτάνουμε. Τι να κάνω. Σε τι πλοίο είσαι. <laughs> τι να σου πω τώρα, αφού τα μπει λέμε όλα. Γκαζάδικο. Ε, όχι, όχι, όχι. Ελάγια. Ένα γόρι μου. Λοιπόν, καλή σεζόν και στου δυο. Τώρα σα ακούω, λέει πρώτη φορά. Να σε καλά. Δεν είχα προλάβει τα προηγούμενα. Κάνα τα υπόλοιπα και όλα θα τα πούμε. Δεν έχω κάτι να πω τώρα στο βασίλειο. Μας, Μα τρολαβαίνει εξελίξει. Για την Πέμπτη, τι έχουνε μηνυστήρια και τέτοια, πώ το έχουν κάνει. Έχουνε μηνυστήρια, ναι. Οκ, okay, εντάξει, φίλε. Τα πούμε το από κοντά κατά 99%. Γιατί δεν μπορούσα να τα ακούσω και από μακριά. Μακριά, να πα στο θησίο και να ακούγεται, α πούμε. <laughs> Έλαντε. Κι άσερα πω όλοι γίγαν τα Τιτάνα. Κάνε Είναι Τιτάνα του Καρεμπέ η Μάνα που λέγαμε. Πού <χιε>, το θυμήθηκε, τι κάνει. Καλά, είσαι. Πήγα, σου πήγε, τίποτα. Ή ε, πήγα, λίγο, όχι τίποτα άλλο. Να τακτοποιήσω τα οικονομικά. <χιε>, Α, ναι, μια χαρά. Όλα εντάξει, good. Ναι, ναι, ναι, μια χαρά. Μπράβο, ναι. Βι, αλεύ, με το πακέτο που έχει μαζέψει, ναι, Για εύκολα, είσαι τώρα, για είσαι τώρα. Τι εννοεί? Υπερατλαπτικά ταξίδια. Ναι, καλά, τώρα, τι είμαστε τώρα. Καταρχά και τι ακριβώ πληρωνόμαστε για να τα τρώμε εδώ στην Ελλάδα. Hasta <susurra> Έλα ρε Ποστόλη, Λεβέντη μου, τι κάνεις Έλα Λεβέντη μου και αλύτη μου Είχα πάει στο χωριό του Μπελογιάννη Παίρναγα από εκεί και το χαιρέταγα δυο 2-3 μέρες που ανέπαινα Αμαλιάδα Ο Μπελογιάννης ζει μες στις <laughs> κορφές μας Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας Ο Μπελογιάννης ζει στις κορφές Πού είχες πάει, ναι? Ο Μπελογι... που... τι πού είχα πάει δεν μπορώ να πω. Και στο δω τραπέζι της χαράς της πρώτης, στη μύκη της ειρήνης στη γιορτή, ο Μπέλο γι αριστάρ, με κόκκινο... Γαρούφαλος τ' ο Πελογιάννης με μες στη καρδιά μας, ο Πελογιάννης ζει πας στις σκορφές. ο Πελογιάννης ζει στο τραγουδιό της λεύτερες τροφές. <ΣΣ> Να μην πω ότι θα καταργήσω την πανδημία και θα φέρω την ευτυχία. Καταπληκτικό. Πραγματικά καταπληκτικό. Είναι ο Γιάννη Βρούτσης, υπουργό εργασίας, θα έλεγε αυτά χθε στη Βουλή. Είναι το ζητούμενο και βρέθηκε ένα Έλληνα πολιτικό από τους, τα εκατομμύρια των πολιτικών σε όλο τον πλανήτη που τολμάει να πει ότι καταργεί την πανδημία. Έτσι λοιπόν θα λυθούν και τα θέματα με τι μάσκες, με τα εμβόλια, με του ψεκασμένους, του μη ψεκασμένου, όλη αυτή τη διαμάχη που. Μα χωρίζει ενώ έχουμε τόσα κοινάκι και είμαστε όλοι Ελληνόπουλα και δεν πρέπει να φοβόμαστε όπω λέει Βάνα Μπάρμπα. Οπότε περιμένουμε μεγάλη αγωνία πότε θα το κάνει αυτό ο Γιάννη Βρούτση. Μέχρι τότε που θα έχουμε την αγωνία θα ακούσουμε κάτι πολύ χαρούμενο και θα μα κάνει και χαρούμενου. Ε, ο Γιάννη Βρούτσης πάλι το λέει έχει να κάνει με τα περίφημα εργασιακά σε αυτόν τον τόπο. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο εκτάκτω ή 7 ή 14 μέρε συγκεκριμένα σύμφωνα με τι οδηγίε του ΕΟΔΗ καραντίνα σε έναν εργαζόμενο. Να δώσουμε τη δυνατότητα να το ξεκαθαρίσω. Γιατί εδώ κάπου το θολώνουνε, δεν λένε όλη την αλήθεια. Οι ώρε αυτέ των 7 ή 14 ημερών πληρώνονται όλε. Δεν υπάρχει απλήρωτη εργασία. Όλε πληρώνονται. Οι μισέ χαρίζονται στου εργαζόμενου, δεν χρειάζεται να τι εργαστούν. Οι άλλε μισέ όμω θα είναι μόνο μία ώρα την ημέρα, πάνω από το οκτάωρο, δεν θα είναι ούτε υπερεργασία, ούτε υπερορία. Αυτό αναδεικνύει η αντιπολίτευση. Ω μεγάλο έγκλημα ότι καταργούμε τις υπερορίες, καταργούμε το οκτάωρο, διαλύεται το πυρήνα του εργατικού δικαίου της χώρας μας. Πότε? Σε περίοδο πανδημίας. Άρα λοιπόν κανένα ωράριο, καμία υπερορία δεν καταργείται. Είναι πυρήνα του εργατικού δικαίου της χώρας μας. Έκτακτες συνθήκες έχουμε. Έτσι λοιπόν ακούσατε ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά στους χώρους της δουλειάς, Όποιος δουλεύει το ξέρει. Μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, αλλά δεν ισχύει η δική σας η άποψη που τη βιώνετε, τη βλέπετε, τη ζείτε στην τσέπη, στην καθημερινότητα, στο οχτάωρο ή όσε ώρες στις υπερορίες που δεν εμπληρώνονται και όλα τα υπόλοιπα, ξέρει ο Γιάννης Βρούτσης και τα λέει στη Βουλή, τολμάει και τα λέει. Οπότε καταργούμε αυτά που νιώθετε εσείς και ξέρετε εσείς και η αλήθεια είναι αυτή που μόλις ακούστηκε από τον Υπουργό. Ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει, λέει εδώ η Ελένη, το γεγονός ότι προηγούνται εμφύλοι μέσα στις χώρες τους και μετά συμβαίνουν όλα τα άσχημα που αναφέρατε. Ναι, δεν είναι λέει. Κατόπιν βρίσκοντας άλλο του εκμεταλλεύονται, αλλά το κακό ξεκινάει από τον εμφύλιο μέσα στη χώρα τους. Και δεν κάνεις εμφύλιο αν δεν θέλει να κάνει, όσο και αν σε βάζουν οι άλλοι με τα συμφέροντά του. Λέει εδώ η Ελένη, είναι μια άποψη αυτή, ότι... Οι εμφύλοι ξαφνικά ξεκινάνε. Εκεί που κάθονται hop, υπάρχει ένας εμφύλιος. Ότι δεν υπάρχει κάποιο συμφέρον το οποίο συνήθως είναι εκτός αυτών των χωρών. Ε, γιατί οι πρόσφυγες που μας έρχονται εδώ είναι από χώρε που δεν έχουν καλό οικονομικό επίπεδο ζωής. Έχουν όμως πλουτοπαραγωγικές πηγές. Τι παίζονται διάφορα θέματα. Και εδώ η κυρία αυτή το βλέπει ότι κάποιοι στα καλά καθούμενα ξεκινάνε έναν εμφύλιο και έτσι δημιουργούνται τα προβλήματα και έτσι αναγκάζονται οι άνθρωποι να φύγουν δεν βλέπει καθόλου στην ανάλυση της τη συνολική εικόνα κατά τη γνώμη μου. Γιατί όλα αυτά ρυθμίζονται και όχι από ανώτερες δυνάμεις από κάποια συμφέροντα. συμφέροντα. Τα εκπροσωπούν χώρε, τα εκπροσωπούν όμιλοι, τα εκπροσωπούν ε, ε, consortium trust όπως έλεγε το παλιό τραγούδι. Έχει, είναι ωραίο να κάνουμε αναλύσει για το τι ακριβώ γίνεται, αφού έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια εμεί εδώ τη ψυχραιμία και τη ευμάρεια σε εισαγωγικά να κάνουμε αναλύσει. Αλλά κατά τη γνώμη μου, είναι ωραίο να μπαίνουμε και σε βάθο, γιατί ε, σε κάθε άλλη περίπτωση η ανάλυση δεν στέκει. Έχει πύληνα πόδια και βγάζουμε ένα εντελώ λαθεμένο συμπέρασμα. Τώρα, ε, επειδή ξεκίνησαν. Ε, να το γυρίσουμε στα τηλεοπτικά, στο κανάλι ή στο Καστελόριζο, στο κανάλι, στο κανάλι, και έχουν ξεκινήσει εκπομπέ μόδα και είναι καλό να τι παρακολουθούμε. Μια ωραία φρεσκάδα νέα φύσηξε στο GNTM φέτο. Γύρω μα πνέει ένα αέρα Αλλά εγώ θα σα πω και κάτι πολύ διαφορετικό το οποίο θα ισχύσει φέτο, λόγω τη κατάσταση του COVID. Χέρια, αποστάσει, μάσκε. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μα. Πέρα από ότι θα πρέπει να παρουσιαστε μπροστά μα, να ποζάρετε, να κάνετε μια ωραία πασαρέλα. Με το βρακί του άντρα τη! Και να μα πείστε για να περάσετε στην επόμενη φάση. Θα προσπαθήσω να του πείσω. Δεν θα γίνει αυτή η πανέμορφη και πασαρέλα που ξέρετε του bootcamp. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αλλά θα γίνει Catwalk, το οποίο έχουμε ονομάσει ID Catwalk. Τι είναι αυτό, ρε? Θα ντυθείτε. Ό, με το ιδρωμένο t-shirt. Θα μπαφτείτε. Το μαλλίμπο είναι. Όχι όπω πάτε για καφέ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πίνω καφέδε με τα διευθυντικά στελέχη. Θα πρέπει να παρουσιάσετε έναν ειδικό διαφορετικό χαρακτήρα. Τον χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΟ. Μια ταυτότα στελεστική. Μουστανέλε. Θα πρέπει να ξεχωρίσετε μέσα στο πλήθο. Αν έχει την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσόρουχα. Και θα περπατήσετε μπροστά μα. Και 40 από εσά. Ο Αλή Μπαμπά. Και οι 40 κλέφτε. Θα περάσουν στην επόμενη φάση του βουλούτου. Ούτκα. Περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε Θα μια ούλτρα κούλ cool φωτογράφηση Κάβλα Ολτρα κούλ cool, λοιπόν φωτογράφηση Κάπως έτσι σα αποχαιρετούμε cool. ούλτρα κούλ Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνα Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αυρίο Γεια σας Φιλαράκι μου, καλό. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί αρχίσατε έτσι μουσικά, ε, παραστατικά ψηλοϊμάζουν ε, οι συνθήκε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την επανάσταση. Ε, δεν τα βλέπει, δεν τα βλέπει. Σιγά-σιγά, να κούτσου-κούτσου, μαζεύονται στη Μακρόνισο σιγά-σιγά. Τι κάνανε στη Μακρόνισο. Πήγαν, οργανωθήκανε, τα είπανε, μιλήσανε εκεί που δεν έχει κάμερε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν πρώτη είδηση ο COVID και μετά το δεύτερο είναι ο Big Brother, ελεφίλλο, βλέπει να αριμάζουν οι συνθήκε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν οι κατάγενε πρώτε ειδήσει. Έτσι ρε φίλε. Ε, σιγά-σιγά να κάτι γίνεται. Μπράβο, και σταματήσαν να σκοτώνονται παιδιά. Πλησιάζουμε, Χρυσιάζουν. Σταματήσαν να πεθαίνουν παιδάκια από την πίνα στην Αφρική. Και έχουμε και έναν COVID να πούμε ρατσιστή που χτυπάει μόνο προηγμένε χώρε και αυτέ που μπορούν να προφυλακτούν. Ενώ εκεί κάτω που δεν υπάρχει ούτε ο περιορισμό τη μετακίνηση, ούτε ο συνοστισμό, ούτε μάσκε δεν θα έπρεπε να πεθαίνουν σαν τι μήκε, παιδιά. Ρωτάω τώρα Θέλεις να πάμε να δούμε αυτό με λίγο χαϊποπτα; Μπορείς να πάψεις να είσαι αφελής με κούρασες; Καλό μεσημέρι. Γεια σα. Πήρα <coughs> να σου πω καλή επιτυχία την Πέμπτη. Δεν μπορώ να έρθω γιατί γυρίζομαι κτέλ και το κτέλ είναι μέχρι τι 10.30 oh. το βράδυ. Okay. Και πρέπει να στους... γυρίσουμε το τελευταίο. Μετά δεν μπορώ να γυρίσω από το Γκάζι στη Ραφίνα. Α, ah, αυτό εννοεί. Οκ, okay, δεν είναι ξαφνιμένη, ναι. Ναι, όχι, αυτό είναι. Και συμπτωματικά είναι και τα γενέθλιά μου. Ah. Συμπτωματικά. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αγαπώ πάρα πολύ του μουσικού. Ειδικά του ματζεσφέλ. Του έχουν ορίσει και από κοντά γιατί ήμουνα και είμαι, δηλαδή ακροάκρια τουλάχιστον 20 χρόνια στον Ατλαντή, ah, και ωραία. μουσική παραγωγή ε, ναι, εκεί ο Μητσοτάκης τον έβριζε προηγουμένω ο άλλος, και, δηλαδή εξαιρετικό, εύχομαι ότι το καλύτερο καλή επιτυχία και το δώρο μου είναι αυτό, τουλάχιστον ότι θα γίνει στη, στα γυριαρχιά μου αυτό, ωραίο εύχομαι να είσαι καλά παλικάρι μου και φιλιά στο θέμιο, να είσαι καλά γεια. γεια σου καμάρι μου, γεια να πούμε σε αυτέ τι μανούλε που πατάγανε τι μάσκες κάτω, τσαπατσούπα, ε, να του πούμε ότι να τι κρατήσετε κορίτσια τι μάσκε, θα σα χρειαστούν. Όχι για να, ε, από τον κορονοϊό, από τη βρώμα. Τα σχολεία δεν έχουν, δεν έχουν καθαρίστριε, οι δασκάλε καθαρίζουν. Δεν ξέρω τι κάνει η φίλη σου η δασκάλα, πάντω η νύφη μου η δασκάλα έχει πάρει το φακιόλ και ξεαραχνιάζει. Και αν συγκρίνω από το σπίτι τη πώ είναι, γάντζα τα κορίτσια. Θα πεθάνουν τα παιδιά σα από την πόχα. Πάντω Έ... δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι στο πλευρό αυτών των μανάδων με τι μάσκε που δεν θέλουν Πεδιάδε να φοράνε μασκα, άμα έχουν τόσο πρόβλημα μην τα καθόλου στο σχολείο. Έτσι και, αλλιώς και αυτές αμόρφωτες είναι. Τι πάθανε, τα ίδια είναι. Φορώ να αυτά που λέω θύμια τώρα. Ναι, ναι. Επειδή με και εγώ από αυτού του συνήθω και εγώ που δεν πιστεύουν στη μάσκα και τέτοια, όχι ακριβώ έτσι, δηλαδή όπω. Ναι, α... δεν έχει ψηφίσει. <laughs> Ά, ψηφίσει, <laughs> να σου πω τώρα. Θέλω να πω το εξή. Όταν βλέπει ότι σου ξεκινάνε κάτι για 20, 30, 40 μέρε και κρατάει μέχρι το καλοκαίρι και σε προειδηάζουν θα κρατήσει και τον επόμενο χειμώνα και κάθε μέρα ακούει συνέχεια το ίδιο πράγμα, Λες και δεν συμβαίνει τίποτα άλλο στον κόσμο. Δεύτερον, όταν βγαίνουν και στο λένε ειδικοί, τι σημαίνει είναι ο ειδικό, ότι ο ειδικό δεν έχει τσέπη. Έχει... Αποσχόλη. Για το θύμιο. Ειδικοί Σχολιά... το θύμιο, αποσχόλη μιλάμε τώρα και μου λε τι σημαίνει είναι θύμιο. Α, η μα. Ε, σχολιάζω σου λέω αυτά που είπε που θημιος, θα πλένει στο στόμα σου με ποφλό ποφλώνα. Λε το όνομα Θήμιο. Αποστόλη. Αποστόλη. Αποστόλη. Θα γίνουμε κόλα. Ω Γουσταρό. Κοίτα, πάλι είπα να με αλλάξει θέμα. <μμ>. Αλλά θέλω να πω το εξή. Προηγουμένω σου είπα. Κάτω εκεί αυτοί που δεν μπορούν να προφυλαχτούν. Γιατί δεν πεθαίνουν σαν τι μη παιδιά. Σύμφωνα με όλα αυτά που λένε για τον ιό και σύμφωνα με τη μεταδοτικότητα που έχει. Άρα, Α, αρα, όχι, όχι, άρα. Άρα, άρα. Δεν Άρα είσαι Μαλάκα Καραμπινάτο. Ευχαριστούμε λοιπόν αυτό είναι